Το περασμένο Σάββατο ομιλήσαμε στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου και βέβαια εκλίσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Αφενός μεν, με πολύ αυστηρά λόγια... Μήπως δεν γίνει στην πτήρια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφήστε, δεν πειράζει. Εσείς με ακούτε <στονίτρια> Εκλείσαμε λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο αφενός με πολύ αυστηρά λόγια εκ μέρους του Κυρίου αλλά και αφετέρου με ένα πολύ παρήγορο λόγο. Και ο παρήγορος λόγος ήταν ακριβώς για να μην φύγουμε από εδώ απογοητευμένοι μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε. Θα σας υπερθυμίσω με σύντομα λόγια αυτά τα οποία είπαμε και θέλω να δώσουμε μεγάλη προσοχή ακριβώς διότι Αφενός μεν είναι λόγια Κυρίου, αλλά και δεύτερον διότι επειδή είναι λόγια Κυρίου, είναι και η αλήθεια. Επειδή είναι λόγια Κυρίου, θα γίνουν. Επειδή είναι λόγια Κυρίου, είναι προφητεία, πρόρησης και επομένως θα πραγματοποιηθούν. Επομένως θα πραγματοποιηθούν Θυμίζω λοιπόν αυτά που είπαμε Γιατί ο Κύριος μας απειλεί Γιατί ο Κύριος μιλάει με αυστηρή γλώσσα Το εξηγεί ο ίδιος Εμείς είσαν λέει οι άνθρωποι Την σοφία μου είσαν την σοφία του Θεού και αυτό το βλέπουμε όλοι και στη σημερινή μας ζωή όπου δυστυχώς οι άνθρωποι δυστυχώς δε δυ, δυστυχέστερα οι χριστιανοί αρέσκονται να ακούνε φλιαρίες να ακούνε λόγια κοσμικά λόγια πολλές φορές βλάσφημα λόγια εσχρά αλλά όχι λόγια Θεού αυτό σημαίνει μίσος τη σοφίας του Θεού να σε να ακούσω οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με οτιδήποτε αλλά όχι με τα λόγια που έχουν σχέση με τον Θεό Επειδή λοιπόν εμίσησαν οι άνθρωποι την σοφία του Θεού, γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι θα έβρουν τον άνθρωπο φοβερά δύνα. Και πώς, τη βλέπουμε, πώς βλέπουμε αυτό το μίσος. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πριν από λίγο καιρό μου συνέβη, που ήρθε κάποια κυρία στην εξομολόγηση, στην οποία επανειλημμένος είχα πει να φέρεις τον άντρα σου για την εξομολόγηση, για εξομολόγηση, γιατί μου έλεγε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, να φέρεις τον άντρα σου, προσπάθησε να πείσει και αυτό να αρθεί. Η καημένη έβαζε το κεφάλι κάτι, δεν μου απαντούσε. Όταν λοιπόν πριν από δύο-τρεις εβδομάδες τη το ξαναείπα, Την έπιασαν τα δάκρυα και μου είπε τα εξής Τι να πω Πάτερ στον άντρα μου Εδώ Τον σταυρό μου πάω να κάνω Και δεν μένει στο σπίτι λαμπόγιαλο Το σταυρό μου θέλω να κάνω Σηκώνω το χέρι μου να κάνω το σταυρό μου Όχι προσευχή «Εσύ μου λες να κάνω προσευχή», μου λέει η κυρία αυτή. Εγώ δεν πρόλαβα, δεν διανοούμε ότι θα κάνω προσευχή, μόνο όταν σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι με δει το σταυρό μου να κάνω, θα γίνει στο σπίτι η μάχη του σκρά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άφησε τις βλαστήμιες, άφησε τις εσχρότητες, άφησε τις ιδεολογίες που θα πει αλλά δεν θα αφήσει και τίποτα όρθιο. Καθαρό δαιμόνιο. Τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι ο άνθρωπος πλέον δεν αρκείται μόνος στο να σου πει ότι ξέρεις ρε γυναίκα εντάξει, σου αρέσει άντε πήγερες στην εκλεμένη, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Όχι. Εδώ έχουμε το χειρότερο, το φοβερότερο όχι μόνο δεν θέλει να ακούει όχι μόνο δεν θέλει να πάει στην εκκλησία αλλά όπως ο διάβολος ανάβει, φουντώνει, επαναστατεί βλαστιμάει, βρίζει, εσχρολογεί, απειλεί χτυπάει, σπάει αυτόν ο οποίος θα διανοηθεί ακόμα και να προφέρει το όνομα του Κυρίου αυτό σημαίνει εμείς οι σαν Σοφία και δυστυχώς σε αυτό τον τρόπο έχουμε μπει και εμείς οι χριστιανοί για τράβο να δεις τι αρέσκεται ο κόσμος να λέει σε συναιστιάσεις σε συγκεντρώσει, σε γιορτάσια για πήγαινε μέσα στα σαλόνια να στήσεις αυτή να ακούσεις τι λένε οι άνθρωποι μιλούν για τον Θεό βαφτισμένοι είναι μιρωμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι κουβέντα για τον Θεό Ποιάς το για το ποδόσφαιρο να δεις πόση ώρα θα μιλάνε. Και δεν θα υπάρχει τελειώμος. Ποιος έβαλε το γκολ και πώς το έβαλε και... το goal. Και... Συ συγνώμη. Ούτε ποιος, ούτε. ποιος έβαλε το goal, πώς το έβαλε το goal και γιατί δεν το μέτρησε ο αυτός. Και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο και γιατί το άλλο. Φλιαρία! Ακατάσχετη φλιαρία γύρω από το ποδόσφαιρο. Πιάσε για το έργο, πιάσε για το σινεμά, πιάσε για το θέατρο, Πιάσε για τους ηθοποιούς, πιάσε για τους τραγουδιστές. Ακατάσχετη φλιαρία, ακατάσχετη φλιαρία, Ατελείωτα, ατελείωτα τα λόγια. Ατελείωτη η συζήτηση. Λε και συζητάνε γιατί, γιατί τίποτα ας πούμε, κάτι το φοβερό, το μεγάλο, το ύψιστο θέμα. Για πέστους για την εκκλησία, για πέστους για εξομολόγηση, για πες για θεία κοινωνία. Εάν μην είναι ευγενείς, θα αρχίσουν σιγά σιγά ευσχημόνος να αποχωρούν, ευσχημόνος, παπαδίστηκες κουβέντες, Παπαδίστηκε κουβέντες. Εάν είναι λίγο πιο αυθάδη θα σου πούν έλα τώρα άσε, άσε αυτά τώρα τα παπαδίστηκα, έλα να πούμε τίποτα άλλο, φύγε από αυτό το θέμα. Εμίσησαν, εμίσησαν Σοφία, αυτό σημαίνει το εμίσησαν, Το δε λόγον του Κυρίου λέει παρακάτω ούπλο ήλαδο, δηλαδή όταν λέει θα στο πει αυτό ο Κύριος Μεθάβριο και θα σου πει στα κανάλια που είχε τηλεόραση ήταν και ο λίχνος μέσα και εσύ όταν έφτανες στο λίχνο τον πήγαγε στο λίχνο έβαζες το άλλο το κανάλι το παρακάτω ε τώρα τι θα ακούμε τώρα, παπαδίστικα πράγματα, αν δεν ακούσουμε το σύριαλ, να βάλουμε τη λάμψη, να βάλουμε την καλημέρα, να βάλουμε τη ζωή, πως τα λέει εκεί, να βάλουμε το άλλο, να μην μη χάσουμε τη συνέχεια, τώρα τα λείχνω, αυτά θα κοιτάμε. Ξεστικά είσαι εκεί. Τον δε λόγον του Κυρίου, πηγαίνετε λίγο έξω, πέστε σε κίνα τα και να φύγουν. <χ réussi> εντάξει, ε, εντάξει, καθίστε, καθίστε δεν πειράζει, αφήστε, δεν μας ενοχλεί, αφήστε, δεν πειράζει αυτό σημαίνει τον δε λόγο του Κυρίου ου προήλαντο ενώ είχες δηλαδή επιλογές γιατί βλέπεις ο Κύριος είναι, έχει δημοκρατικά ιδεώδιο ο Κύριος, είναι φιλελεύθερος ο Κύριος, σου έχει βάλει στο μυαλό το δικαίωμα να επιλέγεις και εσύ δεν διαλέγεις το λόγο του Κυρίου αλλά διαλέγεις το βρώμικο λόγο, τον εσχρό λόγο, τον ανήθικο λόγο, τα σύριαλ, όλη αυτή τη χειδεότητα και τη βρομερότητα της τηλεόρασης. Τι λέει παρακάτω, ουδέ ήθελαν εμες προσέχει βουλές, δεν ήθελαν λέει οι άνθρωποι να δίνουν προσοχή στο θέλημά μου. Του το λε όμω ψέματα του λε. Του λες γεννηθεί το το θέλημά σου. Έτσι δεν του λε. Όχι δεν του λέω. Το, το πατερημώνω κάθε μέρα στην προσευχή σα. Ε? Γεννηθεί το θέλημά σου. Ψέματα. Ψέματα. Ψέματα γιατί μόλι πούμε το διευκόλυν. Μετά πάμε και κάνουμε το δικό μα το θέλημα. Δεν κάνουμε το Θεού το θέλημα. Δεν ξέρει ότι ο Θεό δεν θέλει το παντελόνι στη γυναίκα. Το ξέρει. Πρέπει να στο πει ο παπά. Πρέπει να στο πει Εκκλησία. Δεν ξέρει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να καλοποιήσετε. Είπε εσύ γεννηθή όταν θέλει Ναι. Μετά παίρνει τις βογγέ και πα και στείνεσαι με τι ώρε μπροστά στο καθρέφτη να φτιαχτεί και να βαχτεί και να χτενιστεί και να σαχτεί. Δεν το ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή παραβιάζει το θέλημα του κυρίου. Δεν το ξέρει. Εγώ πρέπει να σου το πω. Δεν ξέρει ότι η εκκλησία είναι σφόδρατη. Δεν με νοιάζει τι ο αρχιεπίσκοπο. Σα τα αυτά. Αφήστε τώρα να τι αχλαμάρει. Ο αρχιεπίσκοπο δεν είναι η εκκλησία. Δεν είναι πάπας ο αρχιεπίσκοπος. Ούτε ο αρχιεπίσκοπος εκφράζει την εκκλησία. Η εκκλησία είναι εκπεφρασμένη μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στους πατέρες της εκκλησίας και μέσα στους κανόνες της εκκλησίας. Δεν θα σου καθορίσει ο αρχιεπίσκοπος θα κάνεις τη ζωή σου. Θα ανοίξει την Αγία Γραφή θα ανοίξει τους πατέρες της εκκλησίας θα ανοίξει τους κανόνες της εκκλησίας και εκεί θα δεις Εκεί είναι η Εκκλησία, εκείνη η Εκκλησία και γι αυτό βλέπετε εγώ δεν σας είπα ποτέ σαν Δημόθεος τίποτα ουδέποτε έβαλα σφραγίδα σε κάποιο λόγο ότι ξέρεις εγώ στο λέω αυτό, γράφτο εγώ, όχι εγώ, τα λόγια του Κυρίου σου λέω, εγώ είμαι αυτός ο οποίος μεταφέρω, είμαι ο ταχυδρόμος, δεν καινοτομώ, δεν βάζω δικά μου λόγια στα λόγια του Χριστού Δεν ήθελες λοιπόν το θέλημα του Κυρίου. Έτσι λέει εδώ. Ουδέ ήθελον εμες προσέχειν βουλές. Γι' αυτό λέει θα έρθει η καταστροφή. Δεν τους ενδιέφερε τι λέει ο νόμος. Έτσι δεν λέτε. Έτσι δεν λέτε. Όταν λέει ο παπάς, σας λέει ο παπάς, σας λέει ένας παραδοσιακός, αν θέλετε, ιεροκήρυκας. Δεν πρέπει ρε, να παφώστε. Δεν κάνει. Εσύ τι λες. Άντε παρά τα μασκαμένα. Άντε την κάθε. Άντε έτσι δε λες Έτσι δε λες Ε λοιπόν έλα δώ να δεις Τι περιμένει αυτούς Τους χειδαίους ανθρώπους Που αδιαφορούν για το θέλημα του Κυρίου <συμπή> λοιπόν, το του έδι, εμέ, Λέβαια. Λέβαια. <συμπή> Ακούσατε τον λόγο αυτό που είπε ο κύριος Δημήτρης Ο, αθετ... ο αθετώνη μας Εμέ αθετή Δηλαδή όποιος σας περιφρονάει για αυτά που λέτε, τα σωστά που λέτε εμένα περιφρόνει η περιφρόνηση πάει στον Κύριο ακούστε παρακάτω εμικτήριζον δε εμούς ελέγχους λέει όταν εγώ τους σήλεγχα λέει ο Κύριος αυτή λέει κορόιδευαν εμικτήριζαν, μικτήριζαν ξέρετε τι σημαίνει είναι αυτό που κάνουμε μεταξύ μας όταν ακούμε καμιά σαχλαμάρα τι πλάκει αυτό είναι ο μικτήρισμος Εμικτήριζον Κουνάμε το κεφάλι μας Α, σαχλάμα πάμε να φύγουμε Άστον αυτός είναι αυστηρός Είναι δεν γίνεστε καλά Τι λέει τώρα Εμικτήριζον Μικτήριζες Ε τώρα θα δεις Άκου παρακάτω τώρα Τι Τιγαρούν έδονται Πισε αυτόν οδού τους καρπούς Αυτό το δρόμο λέει που διάλεξες Αυτούς τους καρπούς θα θερήσεις. Ή αλλιώς όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, όποιος έσπυρε ανέμους θα θερήσει θύελες. Όπως τα κάναμε, ας τα φάμε τώρα. Πήγαινε να φας τώρα. Τους καρπούς αυτών που έπρατες μια ζωή. Μετά μην ψάχνεσαι, μετά μην πεις γιατί το παιδί μου έγινε έτσι, μετά μην πεις το παιδί μου γιατί δεν πάει στην εκκλησία, μου έλεγε ένα παιδάκι μικρό, αυτό. Αυτό ήταν και η μάνα του δίπλα και χασκογέλαγε εκείνη. Ο Θεό δεν την έλεγε. Το ρώτησα, λέω πάτε στην εκκλησία, λέω πάτε στην εκκλησία. Έλα ε, σου πω την αλήθεια, λέει παπούλι, μα σηκώνει η μάνα μου λέει να πάω στην εκκλησία, αλλά μέχρι να κάτσει να βαφτεί, να στολιστεί, να φτιαχτενιστεί κλπ. Θα φύγουμε από το σπίτι γύρω στις 9 και 4, θα πάμε στι 9.30 στην εκκλησία, 10 παρατέταρτο θα πάμε να πάρουμε το αντίθετο και φύγαμε. Εκείνη η μάνα το παιδί, δεν προσέχει, δεν καταλαβαίνει επειδή είναι μικρό Το παιδί όσο πιο μικρό είναι αντιγράφει. Και αν εσύ πήγες στην εκκλησία 9,5, 10 παρα τέταρτο Εκείνο μεθαύριο δεν θα πάει ποτέ στην εκκλησία Γιατί ξέρεις την τούτωση να καταλάβει Ότι δεν σε νοιάζει και πολύ Σιγά τώρα μην πάμε από τα χαράματα στην εκκλησία Να πάμε αργότερα, μαραξιγιόμαστε Άρα για σένα η υπόθεση Θεός δεν σε καίει, δεν σε ζεματίζει, δεν σε κάνει να την τυναχτήσεις από το κρεβάτι σου, να ρίξεις λίγο νερό στα μούτρα σου και να φύγεις ακόμα και αχταίνεις να πας στην εκκλησία. Σένα σε νοιάζει να φτιαχτείς, βλέπεις την εκκλησία σαν ένα κοσμικό κέντρο που θα δει κόσμος και πρέπει να σε θαυμάσουν. Βαμμένοι, στολισμένοι, φτιαγμένοι με τα ασούσα, με τα μουπες, με το ένα, με το άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή, πήγες για τον εαυτό σου. Σαν το Φανισέο, θυμάσαι τι λέει. Σταθείς προς εαυτόν, προσύφηκε το. Σταθείς προς εαυτόν, όχι προς τον Θεόν. Έτσι πας κι εσύς. Στέκεσαι προς εαυτόν. Κοιτάς ποιος θα σε θαυμάσει και ποιος θα κοιτάξει το φορεμά σου και ποιος θα κοιτάξει το χρώμα σου και ποιος θα κοιτάξει τα μούτρα σου και ποιο θα κοιτάξει τα πόδια σου και τα χέρια σου. Θα φας λέει τους καρπούς των έργων σου Τι έκανες θα το πληρώσει τα παιδιά σου ερχόταν μετά τα παιδιά σου θα τα δεις Θα τα δεις στα παιδιά σου. Και το φοβερότερο Ανθών γαριδίκουν πίους Φωνευτίσονται Αδίκησες λέει τα παιδιά Ιδίκουν πίους. Αδίκησες τα παιδιά Έκανες έκτρωση Εσκότωσε παιδί. Ξέρετε είναι η φοβερότερη μορφή εγκλήματος αυτή. Μην κοιτάτε που την ομιμοποίησαν. Γιατί είναι κράτος δολοφόνων είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Κράτος δολοφόνων. Αλλιταρία είναι. Είναι, είναι. Δεν είναι αυτοί οι άρχοντες. Αλληταρία είναι. Κράτος δολοφόνων είναι. Εσκότωσες νήπιο Ξέρετε τι άκουσα από αυτέ. 400.000 εκτρώσει το χρόνο επίσημε. Επίσημε. 40.000 εκτρώσεις το χρόνο σε παιδιά κάτω των 16 ετών Επίσημα Επίσημα Αδίκησες νύπριον Τι σου έκανε Σε ενόχλησε Η στιγερότερη μορφή δολοφονίας Το στιγερότερο έγκλημα Το πιο ανήθικο έγκλημα είναι η έκτροση. Γιατί να μου πει κάποιος σκότωσε το παιδί του, κάτι το κάνει, κάτι, μπορεί να παραφέρθηκε, μπορεί να το φώναξε, μπορεί να σήκωσε χέρι, να τον βαρέσει, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Το παιδί δεν σου κάνει τίποτα, το έμβριο δεν σου έκανε τίποτα, δεν σε ενόχλησε. Το αδίκησες, το φώνευσες, το στρίμωξες μέσα εκεί στη μήτρα και του συνέτριψες στο κεφάλι, όπως έχετε δει σε μία ταινία που παίζει εκεί τηλεόραση εκεί αυτό θα δεις και αυτή η δολοφόνη που το παίζανε οι γιατροί με τις άσπλες γλούζες θα δεις και αυτή η δολοφόνη, άλα αυτά καθάρματα που γιώμισε ο τόπος από δάχτους άλα καθάρματα αυτή θα δει αυτά τα εγκλήματα να άκουσες τι λέει, δεν το λέω εγώ δεν το λέω εγώ, βλέπετε εδώ να το δείτε ανθόν γαριδίκουν νηπίους φωνευθύσονται, θα το πληρώσεις με αίμα αυτό το εγκλημά σου θα το πληρώσεις με αίμα Με αίμα Αν δεν το ξεμολογήθηκε φυσικά Αν δεν έχεις μετανοήσει γι' αυτό Θα το πληρώσεις με αίμα Και τέλος είπαμε Μας έδωσε μία παρηγορία ο Κύριος Και η παρηγορία είναι πια. Γιατί βλέπετε πατέρας είναι δεν μπορεί ο Ρο να μας αγριεύει. Πρέπει να μας πει και τον καλό λόγο όπως ένας σωστός πατέρας. Πρέπει στο παιδί του να επιστήσει τον κίνδυνο. Πρέπει στο παιδί του να επιστήσει την προσοχή του. Πρέπει πολλές φορές να του τραβήξει και ταυτή. Πρέπει να φάει και μια καρπασά. Αλλά θα του πει και τον μπράβο. Θα το παρηγορήσει. Θα το πάρει και από το χέρι να το καθοδηγήσει. Ε, λοιπόν, ακούστε. Ο δε μου ακούν αυτό λέει που ακούει τον νόμο μου βαδίζει κατά τον νόμο μου πειθαρχεί στο νόμο μου ψάξτε να μάθετε τι λέει ο νόμος του Κυρίου δεν με μενα εγώ κάθομαι εδώ πέρα και γαρίζω τώρα 10 χρόνια εδώ πά εδώ 10 δεν ξέρω πόσα είμαστε ρε πόσα είμαστε 7, 8 πόσα είμαστε ναι. λοιπόν γαρίζω εδώ γύρω η γειτονιά είναι ο γεωμάτη 93 10 χρόνια λοιπόν. Δέκα χρόνια φωνάζω. Δεν με περιφρονάτε εμένα. Μην αισθάνεστε. Δεν αισθάνομαι εγώ αδικημένος. Αν ήμουν εγώ αδικημένος δεν τα ξαναρκώ μονα. Δεν αισθάνομαι εγώ την περιφρόνηση. Εσείς αδικήτε τον εαυτό σας αδικήτε. Τον εαυτό σας αδικήτε. Αυτός λέει που ακούει εμένα, λέει ο Κύριος, ψάξε να μάθει τι λέει ο νόμο του Κυρίου. Ρώτα, πιάσε θεολόγους, παπάδε εκεί, σωστού. Όχι από αυτού του αθεολόγητου, όχι από αυτού του παπάδες του ξηρισμένου και του κουρεμένου, αυτού που τα έχουν φορτώσει όλα στον κόκορα. Όχι τέτοιους παπάδες. Αφήστε τους αυτούς. Παρακάμψτε τους αυτούς. Σας το λέω εγώ. Και βγάλετε να το πείτε, δεν με νοιάζει. Τους τα λέω και στα μούτρα τους μπροστά, δεν έχω λόγο. Όχι τέτοιους παπάδες. Παπάδες παραδοσιακούς. Παπάδες με φόβο Θεού. Τον γνωρίζει, τον διακρίνει τον παπά με τον φόβο του Θεού. Πήγαινε και πέστου, γιατί ξέρετε τι είχε πει. κάνω μια υπογράμμιση εδώ, ξέρετε τι είχε πει ο Πατυρπατήσιο. Αυτό λέει που βάζει ψαλίδι στο σβέρκο του και στα γένια του, έχει βάλει ψαλίδι και στο νόμο του Θεού και στη συνείδησή του. Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. πειράζει. πέτα, Αν θες να με ακούσει γιατί μεταφέρω του μεταφέρω λόγος Κυρίου ψάξε να βρεις την αλήθεια του Ευαγγελίου και σπέψε να την εφαρμόσει κατά γράμμα όσο περνάει από το χέρι σου με όλες σου τις δυνάμεις βάλε το νόμο του Κυρίου να γίνει η ζωή σου, το βίο μας και άμα γίνει άκου εδώ κατασκενώ, κατασκηνώσει λέει επελπίδη. Δεν έχει να φοβηθεί, το λέει και πάνω Και ησυχάσει αφόβο από παντός κακού. που ακούσε το σεισμό τώρα το μεσημέρι. Έγινε σεισμός τώρα το μεσημέρι. Σεισμός. Ήταν, ας πούμε ότι γίνει 8 ρίχτερ, 10 ρίχτερ, 15 ρίχτερ, θα πέσουν όλα τα σπίτια, αλλά το σπίτι του ευσεβού δεν θα πέσει. Θα το φυλάξει ο Κύριος. Το είπε ο ίδιος. Να σας πω το λόγο του. Το είπε ο ίδιος. Εάν μη κύριο οικοδομήσει οίκον, εις σαν κοφτίασαν οι Στο οικοδόμησε ο Κύριος το σπίτι σου. Έχει κάνει αγιασμό, είσαι μέσα με φόβο Θεού, ζεις πνευματική ζωή, ακολουθείς τα μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν πέφτει αυτό το σπίτι. Θα γυρίσει η Πάτρα τούπα, αλλά αυτό το σπίτι δεν πάρει τίποτα. Είναι λόγος Κυρίου αυτού. Δεν θα το αφήσω. Δεν το είπε κι άλλος. Δεν το είπε. Λέει όποιος μου ακούει τους λόγους είναι ομοιάζει με σπίτι που είναι χτισμένο επάνω σε θεμέλιο. Ενώ αυτός που δεν μου ακούει τους λόγους είναι σαν το σπίτι λέει, που είναι χτυμένο επάνω στην άμμο. Και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και δεν έμεινε λήθος επί επάνω στο σπίτι αυτό. Και να σα θυμίσω γιατί με έχει συγκλονίσει θα σα θυμίσω και το θαύμα αυτό που σα είπα για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο ήταν στην Αμερική. Τον συνείδησα, τον γνώρισα, και μετά θα προχωρήσω παρακάτω στου δύο στίχου που θέλω να σα πω από το δεύτερο κεφάλαιο. <Και> Όταν πήγα, σα είπα στον Καναδά, εγνώρισα έναν άνθρωπο πολύ ευλογημένο, ενάρετο, άγιο άνθρωπο. Δεν τον έβλεπε να κάνει τίποτα άλλο. Το κατελάκι του θάναβε γονατιστό. Δεν ήταν κανένα ε, μισοβλαμένο, σαν κάτι. Γρυές που ερχόνται στην εκκλησία εκεί πέρα και, τα... και, και, και μπαίνουν στην εκκλησία, δίχτανε να κάνουν το σταυρό και βγαίνουν έξω και αυτοί το κοτσομπολιό και τη, τη, τη, τις ακλαμάρες. Όχι τέτοιες. Με πραγματικό φόβο Θεού. Με πραγματικό φόβο Θεό. Ήταν λοιπόν, μου λέει κάποτε, ερχόμουν από τη δουλειά μου, κατέβηκα στο λεωφορείο, το λεωφορείο είχε στάσει σε ένα δασάκι εκεί πέρα και εγώ για να πάω στο σπίτι μου έπρεπε να περάσω μέσα από το δασάκι και να πάω στο σπίτι μου. Μόλις, λέει, κατέβηκα βράδυ τώρα, έντεκα η ώρα το βράδυ με περικύκλωσαν, λέει, 10 παιδιά αλήτε, κακοποιά στοιχεία με αλυσίδε, με νύχια, με δότια εκεί πέρα, με αυτά τα σιδερακά που έχουν εκεί και τα άκουγα, λέει, που λέγανε, έλα, λέει, να τον σκοτώσουμε λέει, να τον ληστέψουμε εγώ, λέει, τους άκουσα αλλά, λέει, μέσα μου έκανα μια προσευχή εκείνη τη στιγμή και είπα, λέει, Θεέ μου εάν να πεθάνω αυτή τη στιγμή, ευχαρίστως, με, με, με όλη μου τη χαρά και άρχισα, λέει, να κάνω προσευχή το κύριο Σου Χριστέ, ρε εσώ. θυμάστε την εξέλιξη mm -hmm. κάποια στιγμή, λέει, όταν με πλησίασαν και σηκώσαν τα ρόπολα να με βαρέσουν; με χάσανε από τα μάτια τους με χάσανε εγώ, ρε, ήμουν μέσα στη μέση τους, δε, τους έβλεπα, τους κοίταγα αυτοί κοιταγόταν μεταξύ τους και λέγανε, ρε, πού πήγε αυτός? Πού πήγε, πού είναι το, πού χάθηκε και εγώ ήμουν στη μέση. Κουραστήκαν, ψάχναν, ψάχναν, ψάχναν, δεν με βρήκανε. Σηκωθήκαν, φύγανε και εγώ με την ανεσία μου επήγα στο σπιτάκι. Τα ακού, εδώ το λέει η αγεγραφή. Δεν κάνει λάθος Να στο ξαναλέω, δεν κάνει λάθος Η αγεγραφή ο Δε μου ακούν κατασκηνώσει, επελπίδη και ησυχάσει. αφόβος μη φοβάσαι. Σε κοντά στον κύριο, δεν φοβάσαι. Εκείνο θα σε υπερασπιστεί. Κύριο υπερασπιστή, υπερασπιστή τη ζωή μου. Από τίνο δίλοιά σου, λέει ο προφήτη. Ποιο να φοβηθώ. Άμα έχω τον κύριο κοντά μου, ποιο να φοβηθώ. Εμεί δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Φύγαμε από τον Χριστό. Και γι' αυτό τρώμε τι καρπαζιέ και τι φαλιάρες από τον διάβολο. Και καλά μα κάνει βέβαια. Μπα και ξυπνήσουμε, επιτρέπει ο κύριο, και καταλάβουμε να ξαναγυρίσουμε κοντά <Το> Αυτά. Χοντρικά και σύντομα είχαμε πει την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Επίσαμε το πρώτο κεφάλαιο και ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και εδώ έχουμε πάλι να ξαναδούμε τον Θεό Πατέρα, ο οποίος έχει να μας πει λόγια πάλι χαριτωμένα, λόγια παρηγορητικά, λόγια ευλογημένα και μακάρι και εμείς να έχουμε την καλή πρόθεση να στήσουμε αυτή όχι μόνο να ακούσουμε αλλά και να εφαρμόσουμε αυτά που θα μας ειπεί ο κύριος. Να ακούσουμε αλλά και να υπακούσουμε. Διαβάζω λοιπόν. Ή ε, άκου πως σου μιλάει ο Κύριος ε, παιδί μου, μεγάλη κουβέντα αυτή, την έχουμε συνηθίσει βλέπετε ε. αλλά θα πρέπει όταν την ακούμε αυτή τη λέξη να αναρωτιόμαστε, είμαστε εμείς άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε καμία σχέση με τον Θεό, βλέπετε ο Κύριος πόσο φιλάνθρωπος είναι, πόση αγάπη έχει που όχι μόνο μας λέει η παιδιά του αλλά μας έχει πει και το αντίθετο και εσείς λέει να με λέτε, πατέρα πατέρα να με φωνάζει. πατέρη μόνο αυτός δεν μας τη δίδαξε αυτή την προσευχή πατέρα να με λέτε. γιατί άλλο να του πεις Θεέ μου, το Θεέ μου δείχνει κάποια απομάκρυνση το πατέρα όμως δείχνει μια οικειότητα έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο, μία ιδιαίτερη αγάπη και εδώ μπορούσε να σου πει ο Κύριος τι, άνθρωπε όχι άνθρωπε το άνθρωπε είναι λίγο ψυχρό λίγο ξερό δεν συγκινεί τόσο πολύ όσο συγκινεί παιδί μου δεν σου μιλάει απλώς ένας ξένος απρόσωπος ψυχρός Θεός Αλλά σου μιλάει ο πατέρας σου ο Σου μιλάει ο γλυκίτατο πατέρα, αυτό που μετά από χρόνια θα χύσει το αίμα του για μα, του αθλείου και του αμαρτωλού. Ιε, εάν δεξάμενο ρίσιν εμεί εντολή κρύψει παρά σε αυτό, υπακούσετε σοφία στο ούσου θα το εξηγήσω παιδί μου λέει ο Κύριος εάν λέει είναι συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου εάν λέει δείξεις προθυμία στο λόγο εάν δείξεις ειλικρινή καλή διάθεση να ακούσεις το λόγο μου και στήσεις το αυτί σου άκου τι σου επιφυλάσσει. Άκου. Άκου. Άκου. άκου και αυτό που θα ακούσεις είναι και παρήγορο αλλά και ελεγκτικό υπακούσετε σοφίας το ουσού. σου τότε λέει στα αυτιά σου θα ηχήσουν τα λόγια της σοφίας του Θεού. Γιατί είπα ότι είναι και παρήγορον, αλλά είναι και ελεγκτικόν. Γιατί. Να ξεκινήσω από το ελεγκτικό. Γιατί είναι ελεγκτικό. Ακούσαμε τη σοφία του Θεού στα αυτιά μας. Και την ακούσαμε ή μάλλον θα πω κάτι άλλο μερικοί από εμάς ή μάλλον όλοι την ακούμε τη σοφία του Θεού αλλά δεν τη θέλουμε εδώ που ήρθες εδώ τώρα σοφία Θεού ακούς σοφία Θεού ακούς ή όταν πας στο πνευματικό σου και κάθεσαι και αφού του πεις τις αμαρτία σου, λε τώρα, Πάτερ, πέσε μου τώρα. Εκείνη τη στιγμή, το Πνεύμα του Άγιον σου λέει τη σοφία του. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο Θεός. Μιλάει το Πνεύμα του Άγιου τώρα. Εκεί παρακάλα το Θεό να μην σταματήσει ο παπάς να μιλάει. Γιατί μιλάει ο παπάς. Εκείνη τη στιγμή μιλάει η Πνεύμα άγιο. Παρακάλα το Θεό και πε σε Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάντε να ξεχάσει ότι υπάρχουν ρολόγια, ότι υπάρχει χρόνο, και άσε να μιλάει. Να κάτω με το πα και να τον ακούω. Τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Σοφία του Θεού, λόγο του Θεού. Αλλά ποιο κάθεται, ε? Μπαίνει ο άλλος την εξομολόγησε, έλα παπά, έλα μια, μια ευχή, έλα, έλα. Βάζει το κεφάλι από κάτω, έλα μια ευχή. Άντε πήγαινε ρε, άντε πήγαινε. πήγαινε. Άντε πήγαινε ρε Θεό Μπέρχει, άντε πήγαινε, πήγαινε. Σου διαβάσω ευχή. Άντε πήγαινε. πήγαινε. Κάτσε κύριε να ακούσεις, λόγω Θεού να ακούσεις, Λόγω Θεού. Να ακού να σου μιλάει το πνεύμα του Άγιον. Σου μιλάει πνεύμα Άγιον εκείνη τη στιγμή. Αλλά πού εμείς το στο μυαλό μα, ε? Κάτσε να πάω πρώτη, να πάω πρώτη γιατί θα μου μείνει το φαγητό, να πάω να μαγειρέψω. Αντίστοιχο πάμε στην εξομολόγηση Πάω πρώτη. Έχει το Σύριο, αλλά πάω να τρέξω να το δω μετά, να το προλάβω. Πάω πρώτη. Για να καταλάβει τι σημαίνει και πώ την αντιμετωπίζουμε την εξομοδότηση. Δεν έχουμε δει Επομένω, τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε όρεξη. Δεν θέλουμε να ακούσουμε πνεύμα, Άγιον. Δεν θέλουμε περίπου. Οι άλλοι μπαίνουν στην εξομοδότηση, θέλουμε να κάνουμε εμεί το δάσκαλο στον παπά. Εκεί σου λέει το πνεύμα του Άγιον, εκεί σε συμβουλεύει, εκεί σε καταρτίζει, εκεί σου μιλάει. Όχι, το δικό μου γου, το δικό μου. Το δικό μου. Παπά, εσύ είδα μου κάνει το μάθημα τώρα. Είναι καλύτερο ο παπά από μένα. Έτσι δεν λέτε. Έτσι δεν λένε οι άντρε, α όταν του πει τράβε για εξομολογή. Γιατί να πάνε τα πάντα πω στον παπά, καλύτερο είναι ο παπά από μένα. Έτσι δεν λένε. Τόσα σκοτάδια έχουν στη δική του. Τόση μαυρίλα υπάρχει μέσα. Τόση μαυρίλα. Αντί να πει εκείνη τη μη, λέγε πατέρ, λέγε μίλα, πνεύμα γιον, κύριε, φώτισε το να μου λέει, να μου λέει, να, να μη σηκωθώ από εδώ πάνω. Αλλά δεν υπάρχει, είδατε, βλέπετε, δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει τι. Δεν έκρυψες το νόμο του Θεού εδώ μέσα, δεν την έβαλες εδώ την εντολή του Θεού και γι' αυτό δεν ήρθε η όρεξη να ακούσεις λόγω Θεού στα αυτιά σου. Σας δώσω ένα παράδειγμα, άκουστε. Τα ξέρετε, τα ξέρετε, εγώ απλώς σας τα υπενθυμίζω, σας γαργαλάω τα αυτιά εγώ τώρα, σας γαργαλάω τα αυτιά. Θαυμάσαμε μέσα στον αιώνα που έφυγε τρεις και περισσότερες, περισσότερες μορφές, άγιες, μεγάλες. Πατήρ Πορφύριος, πατήρ Παΐσιος, πατήρ Ιάκωβος, άγιοι άνθρωποι. Δεν μου λέτε ρε παιδιά... Τι να απέκτησαν αυτή την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι, Πώς. που βλέπει τώρα ο Πατήρ Πατήρ έχω μια φωτογραφία εκεί πέρα, έχω δει. Μιλάει και κάθονται δεσποτάδες, Κάθε ένα δεσπότη εκεί και τον ακούει. Δεσπότη, μορφωμένο έτσι. Με πτυχία. Γι' αυτό σα είπα ο Χριστόδημο. Δε σποτάκουσε, ένα δεσπότη. Αρχιεπίσκοπο, μάλιστα αρχιεπίσκοπος Αντινών και πάλι σε Ελλάδο. Ναι, δεν λέω όχι. Δεν είναι ο Θεός όμως, δεν είναι ο Χριστός, άνθρωπος. Βλέπει τώρα και μιλάει η σοφία του Θεού με το στόμα ενός αγράμματου. Πατήθηκε παλίσθηκε ως αγράμματος. Άμα δείτε κάτι γράμματα που έγραφε και κάτι λάθη που είχε κάνει μέσα σε εκείνα τα γράμματα, κάτι όλο είναι δεν, γράμματα, δεν ξέρε γράμματα, δεν ήξερε. Ό,τι έμαθε και στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια που πήγε και ασκήτευσε, εκεί πέρα τα μαθημόρουσε τα γράμματα. Και βλέπεις τώρα τον δεσπότη από κάτω, δεσπότη, μορφωμένο, πτυχιούχο, πανεπιστημίου. Κάθε, έχει δεδομένο το αυτή του και ακούει και παρακολουθεί. Τι λέει ποιος, Ένα γράμμα. Γιατί αδερφοί μου, τι λέει ένας του; γιατί. Γιατί εκείνη τη στιγμή το βίωμα, οι εντολέ του Κυρίου που έχουν γίνει βίωμα, Στη ζωή του Πατρός Παϊσίου φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο τώρα στ' του και του λέει τι πρέπει να πει. Μιλάει Πνεύμα Άγιο. Και ο δεσπότη αυτός, ομορφωμένο αλλά έχει βλέπετε ταπείνωση, που πιστεύει. Εδώ τώρα μιλάει Πνεύμα Άγιο. Καθίστε εδώ να ακούσετε. Και μιλάει ο κατακόσμων αγράμματος Πατήρ Παϊσίου. Να ο Λόγος εδώ τη Αγίας Γραφής, το βλέπεις, ο Λόγος της Αγίας Γραφής. Εάν δεξαμένος ρίσιν κρύψεις παρά σε αυτό, εάν πάρεις λέει το Λόγο μου και τον κρύψεις μέσα στην καρδιά σου και τον εφαρμόσεις και το κάνεις βίωμά σου, τότε θα αρχίσει να σου μιλάει Πνεύμα Άγιου, υπακούσετε σοφία στο ού σου, τότε στα αυτιά σου μέσα θα ηχούν τα λόγια τη σοφίας του Θεού, θα σου μιλάει Πνεύμα Άγιου. Γιατί εμεί δεν τα ακούσαμε ποτέ αυτά τα λόγια του πνεύματο του Αγίου, Γιατί ποτέ δεν ζήσαμε και δεν εφαρμόσαμε το λόγο του Θεού, Πάντα κάνουμε τα δικά μα. Πάμε για εξομολόγηση, βγαίνουμε έξω, Άρε παρά τι είπα παπά, Α το το παπά, κάνε. Πάμε να φάμε τώρα. Ας, πάμε, πάμε να κάνουμε εμεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το παπά, θα ακούσουμε τώρα και περμένει να έχει πνεύμα Άγιο να καθοδηγήσει τα παιδιά σου μετά. Πώς θα τα κατοδογείς εκείνα τα δόλια τα παιδιά, τι θα τους πεις. Τι θα τους πεις. Για να φύγουν λόγια άγια από το στόμα σου, πρέπει να έχεις δεχτεί πρώτα τα λόγια τα άγια του Πνεύματος του Αγίου. Να τα έχεις εφαρμόσει. Και πριν φτάσεις να τα πεις στο παιδί, το παιδί να τα έχει δει, να τα ζεις αυτά που του λες. Τι το κάτω ο πατέρας με το τσιμπούκι και καπνίζει και λέει δεν κάνει να καπνίζουν τα μικρά παιδιά. Γιατί εσύ κάνει δηλαδή. Εσύ κάνει. Από που κι όσο που κάνει εσύ. Σύκολε να πας στην εκκλησία και ο πατέρας παίρνει το δίκανο και πάει για, για κυνήγη. Γιατί για σένα δεν γίνει η εκκλησία δηλαδή. Διαξομολογηθείς να παρακοινωνήσεις και γυρνάει και χασκογελάει και... Νταηλίστηκα στη γυναίκα, τους κλείνε και το μάτι. Γιατί να πάει αυτό να, να, να ξομολογηθεί και δεν πας και εσύ να ξομολογιθείς. Γιατί. Περμένεις να πιάσει ο λόγος σου, πώς θα πιάσει ο λόγος. Δεν μπαίνει ο λόγος στην καρδιά του, πετύχει τίποτα. Δεν μπαίνει. Και δεν θα μπει ποτέ. και παραβαλείς τι σοφία έχουμε στα χέρια μας ποιος έχει διαβάσει η Αγία Γραφή Κάνη. κανείς γκαρίζω φωνάζω εδώ λεφτά έχετε, σύνταξη παίρνετε περιοδικά παίρνετε, θημερίδες παίρνετε όλη τη σαβούρα και, τη, τη, τη, τη, τη, τη, και, και το βόθρο που κυκλοφοράει τον έχετε στα σπίτια σας Αγία Γραφή μην πάρετε προσέξτε είναι αυτό που λέγαμε προηγμένως ε? περιφρονούμε τη σοφία του Θεού Ε. Με, μας ενδιαφέρει να δούμε τι λέει ο, ο κάθε ανόητος και ο κάθε ανόμαλος και το κάθε απόβρασμα της κοινωνίας και πάμε και θα πάρουμε να μάθουμε τι είπε, τι είπε ο διπλοχωρισμένος και ο τριπλοχωρισμένος και ο τέσσερες φορές χωρισμένος και ο τέσσερες φορές ξαναπαντρεμένος μας ενδιαφέρει η γνώμη Του. Μας ενδιαφέρει η γνώμη Του. Τι είπανε, είπε, είπε... δεν μας ενδιαφέρει τι είπε και τι λέει ο Κύριος. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ε. περιφρόνησαν τον δε του Κυρίου προήλαντο που διαβάζαμε προηγουμένως. Άκου λοιπόν τι λέει εδώ. Άμα λέει βάλεις το λόγο μου στην καρδιά σου, πρώτον λέει, είπαμε, το αυτί σου θα ακούει τη σοφία του Θεού και αυτό θα διδάσκεις. Και παραβαλείς καρδιά σου η σύνεση. Και θα τα έχεις λέει διαρκώς αυτά που έχεις στην καρδιά σου, θα τα έχεις διαρκώς λέει μπροστά στα μάτια σου για να σε συνετίζουν. σε διορτώνω. Θα έχεις τους πειρασμούς. Έχουμε πειρασμούς. Πειρασμός από τον γείτονα, πειρασμός από τη γειτόνησα, θα έρθει η να πιει καφέ, θα βγάλει το τσιγάρο, θα σου προσφέρει τσιγάρο. Θα, σου, θα αρθεί η γειτόνισα να αρχίσει το κοτσομπολιό. Θα αρθεί η να τη, την κατάκριση. Θα αρθεί η να σου πει για το φόρεμα. Θα σου πει για το παντελόνι. Θα σου πει για το ένα. Το παιδί σου το ένα. Εσύ τι πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Αμέσως. Ρίξε μπροστά στα μάτια σου. Προπέτασμα. Προπέτασμα. Το λόγο του Κυρίου. Τι μου λέτε. Τι λες, κύριε, εσύ. Εσύ τι λες, κύριε. Όχι τι λέει η γειτόνισσα Όχι τι λέει ο κόσμος. Όχι τι λέει ο άντρας μου. Όχι τι λέει η νύφη μου. Που ερχόνται μερικές μερικέ κακομύρες. Έρχεται, λέει η νύφη μου, φτιάξε κρέας. Και τι είναι η νύφη σου στο σπίτι. Εκεί που πρέπει να πατήσεις πόδι και να της πεις ότι εδώ το σπίτι δεν θα μαγαριστεί κυρά μου. Πάρ' τον άντρα σου και φύγε. Πάρ' το γιο μου και φύγε. Το σπίτι μου 400 δεν θα μπει κρυασίλωμα. Εκείς κρυβόμαστε. Τι θα τη πω και μην παραξηγηθεί. Σε άλλα παραξηγέστε. Σε άλλα γιατί με έθιξε, γιατί μου είπε, γιατί μου έκανε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εδώ που πρέπει να βάλει όρο και νόμο μέσα στο σπίτι σου, δεν το βάζει. Τι σημαίνει τι, τι είσαι εσύ κυρία μου, δεν ξέρω. Πήγα στο σπίτι σου, κυρία μου. μου. Και δεν πρέπει να α παραξηγηθεί για τον Χριστό να παραξηγηθεί. Πήγα, κυρία μου, σε παρακαλώ. Αν μου βάλει όρο στο σπίτι, θα βάλω εγώ στην κατσαρόλα μου. Ό,τι θέλω, εγώ θα βάλω, θα βάλω τη θέση εσύ. Ποια είναι αυτή, ποια είσαι, τι με νοιάζει πια ποια είσαι, έχω το νόμο του Κυρίου μπροστά Δεν πανά η νύφη, δεν πανά σε ένα παιδί μου, το παιδί μου πάρ το και φύγε, πηγαίνετε, πηγαίνετε σας παρακαλώ. Θα σου βάλει νόμο η νύφη σου και η πεθερά και ο ένας και ο, ποια είναι αυτή. Και άκου και αυτό που το είπαμε ήδη και γι' αυτό δεν θα το κατηστερήσω. Αφού λέει θα τον έχεις μέσα εδώ τον νόμο του Κυρίου, παραβαλείς δε αυτήν την σοφία δηλαδή που έχεις μέσα σου, επινουθέτησιν το Υιό σου. Άμα εσύ την έχεις εφαρμόσει και την έχεις εγκολποθεί και την έχεις κάνει βίωμά σου και ζεις με τον νόμο του Κυρίου και ξυπνά με τον νόμο του Κυρίου, και βιώνει με τον νόμο του Κυρίου τότε τι περιμένει το παιδί να ακούσει από σένα αφού το ξέρει τώρα η μάτα μου τι θα μου πει θα μου πει το σωστό πάει τελείως και τότε ο Κύριος θα διανοίγει την καρδία του παιδιού και το παιδί θα κάθεται να σου κουδίει ή ακόμα και αν σε περιφρονήσει θα το θυμάται αυτό που του είπε. γι' αυτό θυμάστε τι σας είχα πει πριν δύο-τρία χρόνια το έχουμε πει αυτό όταν μιλούσαμε για τα αμαρτήματα τι σας είχα πει σε όποιον σε ρωτάει θα λες πάντα το τέλειο το σωστό όχι αυτό που σου αρέσει όχι αυτό που πράττεις όχι αυτό που κάνεις αλλά αυτό που πρέπει θα πεις στο παιδί σου Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε χλεβάσει, να σε ειρωνευτεί, να σε περιγελάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά ο λόγο του κυρίου είναι αθάνατο. Θα ζει μέσα εδώ. Θα ζει ο λόγο του κυρίου. Και όταν θα περάσουν τα χρόνια και εσύ μπορεί να έχει πάει, να έχει πεθάνει, να έχει φύγει από αυτή τη ζωή, θα έρχεται το παιδί επάνω στο μήμα σου, θα κλαίει, θα σου ανάβει το καντήλι και θα λέει Μα να έχει δίκιο. Μα έχει δίκιο. Και έχω αυτή τη στιγμή περιστατικά παιδιά που κλένε πάνω στον τάπο του πατέρα τους και της μάνας τους και βαράνε τα κεφάλια τους επάνω στα μάρμαρα γιατί δεν τους άκουσα έχω περιστατικά Έχει λοιπόν το Λόγο του Θεού πάντα και στην καρδιά σου και στο σώμα σου στο στόμα σου αλλά και στη συμπεριφορά σου και να ξέρεις ότι αυτός ο Λόγος θα κάνει θαύματα αυτή η σοφία του Θεού θα κάνει θαύματα να πάτε στο καλό, ο Θεός να είναι μαζί σας. Το ερχόμενο Σάββατο σας κάνω μία ανακοίνωση ευχάριστη, επειδή εγώ θα λείπω, θα είναι ο πατέρας μου εδώ, θα σας κάνει αυτός τον, το κήρυγμα. Κάποια κυρία μου έχει καιρό να τον δει, επομένως το ερχόμενο Σάββατο θα είναι εδώ και να τον δει.